Ιερός Ναός Παναγίας Λαοδηγήτριας Ομιλία Πατέρα Βαρνάβα 8 Νοεμβρίου 2010 Εις το του Πατρός και του Ιού και του Άγιου Πνεύματος Βασιλεύ ουράνι παράκλητη το πνεύμα της αληθίας πανταχού παρόν και τα πάντα πυρών θησαυρός των αγαθών και οι ζωή χωριβώς αληθαίκες κίνωσον ενημήν και καθάρισον μα φάσει σκύλιδες και σώσουν αγαθίτες ψυχάσινον Υπήρχαμε λοιπόν, κάποια μικρά χωρία από τον Αβάϊσάκ τον Σύρο που όμως είναι πάρα πολύ δυνατά. Υπάρχει η σοφία του κόσμου και υπάρχει η σοφία του Θεού. Η σοφία του κόσμου είχε να κάνει με την αντιληπτική ικανότητα των ανθρώπων, να κατανοεί και να αναλύει κάποια πράγματα και να δερμηνεύει η σοφία όμως του Θεού είναι κάτι τελείως διαφορετικό είναι φως του Θεού που φανερώνεται στην ψυχή του ανθρώπου στην ψυχή του ανθρώπου που έχει δεκτικότητα Δεκτικότητα σημαίνει ταπείνωση. Ο άνθρωπος λοιπόν ο οποίος μαθαίνει την οδό της ο άνθρωπος ο οποίος ακολουθεί την οδόν του Σταυρού, αποκτά δυνατότητα και ικανότητα η ψυχή του να δεχθεί τον Θείο Φωτισμόν τη γνώση του Θεού που μπορεί βεβαίως να περιγραφεί να ονομαστεί όπως θα τα διαβάσουμε αυτά που λέει ο Αβάς Ισάκος Σύρος αλλά δεν είναι αρκετή μόνο η εξυπνάδα του ανθρώπου για να τα συλλάβει χρειάζεται καινούριος νους καινούρια Καρδιά, για να μπορέσει να χωρέσει αυτά τα λόγια του Θεού αυτά λοιπόν που θα διαβάσουμε που έχουν πλούσιο περιεχόμενο δεν τα έβγαλε το μυαλό του Αβά, Ισακ αλλά το απεκαλύφθησαν από τον Θεό μέσα από την προσωπική του εμπειρία <coughs> γιατί κανείς μπορεί να πλησιάσει τον Θεό με το νου του με το μυαλό του, με την ανάλυση του και μελετώντας την γραφή μελετώντας τους πατέρες να καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα <coughs> σύμφωνα και με την οξύνια που έχει ο άνθρωπος αλλά είναι τελείω διαφορετικό αυτό από την εμπειρία που έχει ο άνθρωπος μέσα από την προσωπική του πορεία και άσκηση με τον Θεό. Να δούμε λοιπόν τι λέει ο Βάσισακ. Είναι δυο-τρεις σελίδες αλλά είναι τόσο δυνατά και ουσιαστικά. Ουσιαστικά μας, ε, μας προβάλλει αυτό που έζησε στην καθημερινή ζωή. Πώς δηλαδή ο Θεός μπορεί να γίνει ένα πρακτικό γεγονός. Πώς δηλαδή η σχέση με τον Θεό μπορεί να επηρεάζει την καθημερινή μας ζωή και πράξη. Και πότε η καθημερινή μας πράξη είναι όντως πραγματικά φανέρωση της ζωής του Θεού. Φανέρωση του Θεού. Θα ξεκίνησουμε από το τέλος και θα πάμε προς τα μπρος σιγά σιγά. Λέει αν δεν έχεις καρδιάν καθαρή έχει τουλάχιστον στόμα καθαρό όπως είπε ο Μακάριος Ιωάννης όταν θέλεις να νουθετήσεις κάποιον στο αγαθό πρώτα ανάπαυσέ τον σωματικά και τίμησέ τον με λόγο γεμάτο αγάπη διότι τίποτα δεν πείθει τόσο πολύ τον άνθρωπο να γίνει αξιοπρεπής και να μεταστραφεί από την κακίαν του προς τα καλύτερα όσο τα σωματικά αγαθά και η τιμή που βλέπει να του προσφέρεις δεν έχεις λέει καρδιάν καθαρίν τουλάχιστον να έχεις στόμα καθαρό λέει κανείς δηλαδή να είναι υποκριτής αλλά να νιώθει και άλλα να λέει όχι η υποκρισία είναι να μην έχεις διάθεση αλλαγής και να υποκρίνεσαι αν όμως έχεις διάθεση αλλαγή ξεκίνα από τα εξωτερικά για να προχωρήσεις και στα βαθύτερα δεν μπορεί η καρδιά σου να καθαρίσει πρόσεξε τη σκέψη δεν μπορείς τη σκέψη πρόσεχε τον λόγο όπως και ο λόγος μιαν καθαρήν καρδιάν μπορεί τη μολύνει. Όπως δηλαδή το κακό ξεκινάει από τα μικρά και το καλό μπορεί να ξεκινήσει από τα μικρά. Να προσέχει λοιπόν ο άνθρωπος τον λόγο του. Αυτά που ξεστομίζει να μην είναι προσβολή της καρδιάς αλλά να προφυλάσσουν την καρδιά ο Λόγος μας έχει μεγάλη δύναμη. Αν για παράδειγμα η καρδιά μας είναι σε καλή κατάσταση και έχει χαρά μπορούμε πολύ εύκολα να το ξοδέψουμε με την απροσεξία του Λόγου. Αυτό που λέμε, λέει κανείς, δεν το εννοούσα, σαφώς, δεν το εννοούσες, αλλά ακούστηκε, ξεστομίστηκε, επηρεάζει αυτό το άκουσμα την καρδιά. Ταυτόχρονα κανείς, αν είναι έτοιμος να καθηβρίσει τον άλλον αλλά ελέγξει το λόγο με συνείδηση τότε σιγά σιγά αυτή η φιλοτιμία του μπορεί να επηρεάσει την καρδιά. Για παράδειγμα έχεις μία διάθεση εμπαθή εχθρική και ίσως δικαιολογημένα έναντι κάποιου. Αν όμως συνειδητά θέλεις να μην προσβάλλεις την σχέση ή να την προστατεύσει. τότε τι λε, ελέγχω των λόγων γιατί αν πω κάτι άσχημο αυτό θα προκαλέσει περισσότερα προβλήματα και προκειμένου όχι να αποθύσω τα ένστικτά μου, τους λόγους και επιθυμίες μου λέμε με συνείδηση δηλαδή με λόγων προσέχω έχω πίστη στην σχέση έχω πίστη στον Θεό και προσεχώ όχι χωρίς την αναφορά και την πίστη αυτή όταν προσέχω λοιπόν τον λόγο τότε αρχίζει και η καρδιά να επηρεάζεται δηλαδή πολύ απλά τα λόγια μας δεν είναι λόγια ποτέ του αέρα επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά την καρδιά μας και όποιο μπορεί να ελέγξει το στόμα του, όποιο μπορεί να ελέγξει τον λόγον του, αυτός ο άνθρωπος έκανε μεγάλο βήμα για να μάθει να προσεύχεται. Να προσεύχεται. Η προσευχή θέλει ησυχία. Και την ησυχία, την εσωτερική την προστατεύουμε με την προσοχή του λόγου μας Αλλά λέει παρακάτω Αν θέλεις να αναθετήσει κάποιο το αγαθό, εμείς τι λέμε, να μας κάποιο κάποιος τώρα αυτό. τον φίλο μας τον αδελφό μας το παιδί μας, τον σύντροφό μας τι προτείνει εδώ ο Αββάς δέστε δεν είναι ένας άνθρωπος πολίτης μιας κοινωνίας είναι μέσα στην άσκησή του και στην ριμιατού του και είναι πιο πολιτισμένος από τον άνθρωπο που ζει με, μία, με έναν επιτιδευμένο τρόπο μέσα στην κοινωνία δεστε ευγένεια θεωρούσε πολύ καλά Εάν αν θέλεις κάποιον να τον διορθώσεις δεν ξεκινάς χωρίς προϋποθέσεις να τον προσβάλεις επισημένοντάς σου το πρόβλημα δημιουργείς την κατάλληλη συνθήκη για να μπορέσει ο άλλος να σε ακούσει εμείς απλώς θεωρούμε ότι ναι μωρέ, αυτό δεν θα το ξέρω τόσο καιρό είμαστε τόσο συνηθισμένοι στη σχέση συνηθίσαμε τόσο πολύ τη σχέση που θεωρήσαμε την αγένεια χάρισμα και την ευγένεια πρόβλημα Εάν αν λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μας τον άλλον και αν όντως θέλουμε να το μεταφέρουμε μια καλή διάθεση και καλές προϋποθέσεις αναφέρει αυτό ο αβάς. Λοιπόν, τίμησε τον τον άλλον δίνοντα το κάτι, δηλαδή ανάπαυσε το σωματικά και τίμησε το με λόγο γεμάτον αγάπη. Γιατί λέει, δεν πείθει τόσο πολύ τον άνθρωπο στο να μεταστραφεί από το κακό προς το καλό, όσο λέει τα αγαθά, τα σωματικά αγαθά, τα σωματικά πράγματα τα υλικά πράγματα τα δώρα αν θέλετε και η τιμή που το αποδίδεις για να σε ακούσει όταν λοιπόν θέλουμε να πούμε κάτι πολύ απλά μας λέει προτιμάστε την διάθεσή σας και την καρδιά σας και βρέστε τρόπο που θα προκαλέσετε το ενδιαφέρον και την ακρόαση του άλλου μην κοιτάτε μόνο τη δική σας διάθεση και ανάγκη να εκφράσετε αυτό που σας ταλαιπωρεί αλλά λάβετε υπόψη και την κατάσταση του άλλου ανθρώπου του άλλου. Δηλαδή δημιουργήσατε του προϋποθέσεις να έχει ικανότητα να σας ακούσει. Εμείς θεωρούμε αυτονόητο ότι εφόσον του πούμε του άλλου κάτι θα μας ακούσει ανεξαρτήτως σε ποια κατάσταση είναι σε ποιο επίπεδο είναι και τι προϋποθέσεις έχει για να ακούσει ένας άνθρωπος που αγαπά τον Θεό και έχει σχέση μαζί και τον έχασε ξέρει τον τρόπο πως να κολακέψει τον Θεό και πως να φέρει ο κοντά του δηλαδή ο άνθρωπος που πραγματικά αντιλαμβάνεται ότι η σχέση με το Θεό είναι μια ζωντανή σχέση και χρειάζεται να την κερδίσει, ξέρει τότε να κάνει αυτό το πράγμα. Ποιος άλλος μπορεί να το κάνει αυτός που αγαπά. Αν δηλαδή η μάνα αγαπά το παιδί της αληθινά, τότε βρίσκει τρόπους για να συνεννοηθεί, να επικοινωνήσει. Αν κάποιος αγαπά το σύντροφο του βρίσκει τρόπου συνεννόησης, και πολύ καλά το παιχνίδι το ξέρει κανείς πριν ρίξει κάποιον για να τον κερδίσει γιατί νιώθει ερωτευμένος. Εκεί ξέρει πολύ καλά να το παίζει. Δείχνει άλλο στυλ άλλο προσωπάκι, μπορείς να κολακέψει μέχρι να κατακτήσει κάτι. Λείπουν αυτό το ίδιο πράγμα. Δεν μπορεί ο άλλος κάνει πάντοτε με όλου Το κάνουμε στη μία περίπτωση γιατί υπάρχει συμφέρον. Γιατί δεν το κάνουμε όταν δεν υπάρχει συμφέρον Γιατί κοιτούμε μόνο τον εαυτό μας Είναι στην ουσία έλλειμμα ενδιαφέροντος και αγάπης για τον άλλο; Το να νοιαζόμαστε μόνο Το τι αισθανόμαστε εμείς Τι καταλαβαίνουμε εμείς Σε ποια κατάσταση είμαστε εμείς Και όχι ο άλλος Πόσο είναι ικανό να καταλάβει κάτι Αυτό το κάνει ο ανθρωπός που λένε Οι ψυχολόγοι έχει μια συναισθηματική νοημοσύνη εμείς θα το πούμε διαφορετικά, ο άνθρωπος που έχει ταπείνωση μπορεί να το κάνει. Ο άνθρωπος που είναι μέσα στην, μέσα στην αναζήτηση της ζωής ταπεινωμένος, συντετριμμένος. Ο άνθρωπος που έχει ζήσει τον πνευματικών πόνων, ο άνθρωπος που έχει ζήσει την απουσία του Θεού, ο άνθρωπος που παλεύει για αυτή τη σχέση με τον Θεό έχει, έχει εκλεπτυνθεί, έχει και μπορεί να συναισθάνεται και να αντιλαμβάνεται. Όσο ο άνθρωπος χάνει αυτή την πορεία από τον Θεό γίνεται χονδροειδής, παχαίνει ο άνθρωπος. Παχαίνει η αντίληψή του και η του, χάνει την εσωτερική λεπτότητα για να αντιλαμβάνεται. Ο πόνος λοιπόν, ο κάθε μορφής πόνος, αλλά κύριος ο πνευματικός πόνος και πνευματικός πόνος είναι μεν η απουσία του Θεού αλλά και κάθε ανθρώπινος πόνος ο οποίος μπορεί να προβληθεί στο, στην σχέση μας με τον Θεό. Ο κάθε σταυρός ο ανθρώπινος ο οποίος μπορεί να συγγενέψει με το σταυρό του Χριστού. Αυτό λοιπόν τον άνθρωπο τον κάνει να έχει οξυμένη την αντιληψή του, να έχει τις κεραίες του ανοιχτέ και να αντιλαμβάνεται και να ξέρει πώς να πλησιάσει τον άλλον άνθρωπο. Πάρα πολύ καλά η κάθε ψυχή, ο κάθε άνθρωπος όσο και αν ξεγελάει τον εαυτόν του όσο και να πατάτε να πατά τις φρενές του ξέρει πότε βγάζει κακία και πότε καλοσύνη ξέρει, ξέρει πότε προκαλεί θετικά και πότε αρνητικά ξέρει πότε είναι αδιάκριτος και πότε είναι με συνείδηση και ξέρει πότε να προκαλέσει κάποιον και πότε να κερδίσει κάποιον Όποιο λέει ότι δεν ξέρει είναι ψεύτης Απλώ δεν θέλει την εμπάθειά του να την δει. Καλύπτει την εμπάθειά του με έναν ωραίο τρόπο. ή δεν θέλει να θίξει το θέλημά του. Θέλει πάντοτε να ικανοποιεί το θέλημά του. Θέλει το κέντρο του κόσμου. Θέλει το κέντρο τη σχέση. Θέλει να είναι η κεφαλή τη σχέση. Θέλει να δειξει σχέση. Όποιο άνθρωπο που λίγο βγαίνει από τον εαυτό του, ξέρει πάρα πολύ καλά πότε η κίνησή του θελει το κεντρο του κοσμου θελει το κεντρο τη σχεση θελει να ειναι η κεφαλη τη σχεση θελει να ο θεο τη σχεση οποιο ανθρωπο που λιγο βγαινει απο τον εαυτο του ξερει παρα πολυ καλα ποτε η κινηση του ειναι διάκριτη προ κάποιον άλλον άνθρωπο. Ανεξάρτητα πώ. Τι μορφή την δίνουμε εμεί για να ησυχάσουμε τη συνείδησή μα. Αλλά ο κάθε άνθρωπο πολύ καλά το ξέρει αυτό το πράγμα. Και αν θέλει να δημιουργήσει μια σχέση υγιή, ανθρώπινη σχέση, οποιασδήποτε μορφή, α μην ρωτήσει θεωρητικού, α μην ρωτήσει ψυχολόγου, α μην ρωτήσει πνευματικού, να ρωτήσει την καρδιά του με ποια διάθεση πλησιάζει ένα πρόσωπο. Να ρωτήσει την καρδιά του με ποια διάθεση πλησιάζει τον θεό. Ρωτούμε όλου του άλλου. Γιατί δεν θέλουμε να δούμε την πραγματική διάθεση της καρδιάς μας. Ποια είναι. Συγκρουσιακή. Γιατί είναι συγκρουσιακή. Γιατί θέλουμε το ενδιαφέρο και τη φορδίτητα του άλλου ανθρώπου. Με αυτές προϋποθέσεις όμως δεν μπορεί να συμνοηθείς. Συμνήθει θέλεις να μείνεις στο εγώ σου. Σε μια κινησία. Τι λέει όμως εδώ ο γέροντα, Για να φτάσει ο ο Αβάσεδο να μιλήσει για αυτόν τον διακριτικό τρόπο σημαίνει το ο ίδιος απέκτησε μια εσωτερική ευαισθησία και αυτήν την ευαισθησία την, γέ, την γέννησε η γλύκα που είχε στη σχέση με τον Θεό. Η χαρά της παρουσίας του Θεού του γέννησε αυτήν την χαρά να μεταδίδεται και στους άλλους ανθρώπους. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο που λέει ο Αβάσης Πολύ ωραία. Το κλειδί των θείων χαρισμάτων για την καρδιά είναι και συνέχεια του προηγούμενου. Συνδέεται. Το κλειδί των θείων χαρισμάτων για την καρδιά. Ποιο είναι το κλειδί για να πάρουμε τα χαρίσματα του Θεού. Πάρα πολύ απλά, ε. Θέλουμε, ρωτούμε κάποιοι, πώ παίρνουν τα χαρίσματα του Θεού. Ποιο είναι το κλειδί, Δίδεται, λέει, δια τη αγάπη του πλησίον. Θέλει να βρει τον τρόπο που θα πάρει στα χαρίσματα του Θεού δια της αγάπης του πλησίον της αληθινής αγάπης και κατά το μέτρο της λύσεως της καρδιάς από τα δεσμά του σώματος ανοίγεται εμπρός του η της γνώσεως ο ένας τρόπος λοιπόν να λάβει ο άνθρωπος τα Θεία χαρίσματα είναι μέσα από την αγάπη προς τον πλησίον. Και ο άλλος τρόπος, κατά το μέτρο που ελευθερώνεται η καρδιά του από τα σωματικά πράγματα, από τις υλικέ εξαρτήσεις δηλαδή, πολύ πιο απλά. Στο βαθμό που ο άνθρωπος ελευθερώνεται από τις υλικέ εξαρτήσεις, ελευθερώνεται από την κτήση ως υποκατάστατο του Θεού σε αυτόν τον άνθρωπο λέγει ανοίγεται η θύρα της γνώσεως όσο ο άνθρωπος είναι εγκλωβισμένος στα υλικά πράγματα στις επιθυμίες του στις θελήσεις του όσο ο άνθρωπος είναι εγκλωβισμένος στην κτήση και αγνοεί και περιφρονεί το άκτιστο δεν μπορεί αυτός ο άνθρωπος να γίνει δεκτικός αυτής της γνώσεως και των Θείων Χαρισμάτων μα τι σημαίνει θα περιφρονήσουμε τη ζωή μας έχουμε σχέση με καθημερινότητα ποτέ δεν περιφρονεί ο Χριστός την καθημερινότητά μας αλλά ποιο είναι το μυστικό η καθημερινή μας ζωή όλη η ζωή η οποία μας περιβάλλει ή την κρατούμε για τον εαυτό μας ή τη συνδέουμε μαζί του και αποκτά περιεχόμενο και νόημα. Η δέσμευσή μας είναι αυτός. Αυτά που ζούμε το περιβάλλον μας είναι ο τρόπος, ο δρόμος να τον πλησιάσουμε. Το ζητούμενο είναι αυτός. Ο τρόπος είναι το πώς τοποθετούμεθα έναντι της ζωής. Δηλαδή όλα όσα μου χάρισε τα αμπολιάζω, τα συνδέω στο σώμα του και αποκτούν άλλη δυνατότητα. Όσο ο άνθρωπος λοιπόν είναι εγκλωβισμένος στην καθημερινή του ανάγκη, επιθυμία και μέρημνα είναι αδύνατο να πλησιάσει τα χαρίσματα και τη γνώση του Θεού. Γι' αυτό η χριστιανοσύνη μας δεν κρίνεται κατά πόσο είμαστε απλώ ηθικά και ανήθικοι, ηθικοί ή ανήθικοι κατά εξωτερικά μέτρα και κριτήρια, αλλά κατά πόσον η μα είναι αφοσιωμένη και κριτηρια αλλα κατα ποσον η καρδια μας ειναι αφοσιωμενη και αφιερωμενη στον ένα που έχουμε ανάγκη. Στην πρώτη εκκλησία οι χριστιανοί λέγονταν άγιοι. Όχι γιατί ήταν απολύτως ηθική αλλά γιατί ήταν αφιερωμένη στον στόχο, στον σκοπό. Άγιος είναι ο αφιερωμένος. Είναι ο αφοσιωμένος. Λοιπόν, τι να κάνω μια ζωή καλή η οποία όμως δεν έχει ως προοπτική την αφιέρωση και την αφοσίωση στον πραγματικό στόχο, λόγο υπάρξεώς μας των Θεών. Λοιπόν, ο άνθρωπο ο οποίο αφοσιώνεται σε αυτή την αλήθεια γίνεται δεκτικός των θείων δωρεών. Και η η επιβεβαίωση ότι αυτή η αφιέρωση είναι γνήσια η αληθινή είναι αγάπη προς τον πλησίον η απόκτησις συνέσεως σημαίνει διάβαση της ψυχής από τον έναν κόσμο στον άλλο τι ωραία και πενετή είναι η αγάπη του πλησίον αν η μέρη μνά τη δε μας περισπά από την αγάπη του Θεού. Να λοιπόν πώ σύνδεει τα πράγματα. Είναι ωραία η αγάπη προς τον πλησίον αν δεν μας περισπά από την αγάπη του Θεού αλλά μας προάγει σε αυτή τη σχέση με τον Θεό. Τι γλυκιά είναι συνάντηση των πνευματικών μας αδελφών αν μπορέσουμε να φυλάξουμε μαζί με αυτή και την κοινωνία με τον Θεό. Να λοιπόν δεν είναι κακή η συνάντηση με τους αδελφούς μας αλλά πότε αν μπορέσουμε σε αυτή τη συνάντηση σε αυτήν την κοινωνία να φυλάξουμε την κοινωνία με τον Θεό. Η σχέση λοιπόν των ανθρώπων καταξιώνεται, πληρείται, αποκτά νόημα στο βαθμό που ικανοποιεί τη σχέση μας με τον Θεό, στο βαθμό που συνδέεται με τη σχέση με τον Θεό, στο βαθμό που εντάσσεται στο πλαίσιο της σχέσης με τον Θεό, στο βαθμό που με εξελίσσει εν Χριστό. Γι' αυτό είπαμε την προηγούμενη φορά, οι χριστιανοί απλώς παρεούλες κάνουμε, έτσι να ικανοποιούμε τις ψυχολογικές μας ανάγκες αλλά αυτό δεν είναι αγάπη η αληθινή αγάπη είναι αυτή η οποία μπορεί να συνδεθεί με την αγάπη του Θεού η αληθινή άσκηση της αγάπης είναι αυτή η οποία εντάσσεται στην αγάπη με τον Θεό αν οποιαδήποτε συνάντηση κοινωνία με κάποιον αδελφόν δεν μου δίδει τη δυνατότητα δεν μου αναπτύσσει τη δυνατότητα σχέση με τον Θεό δεν είναι δηλαδή κατάσταση παρουσίας του Θεού είναι, μπορεί να είναι μια ευχάριστη ψυχολογικά σχέση αλλά είναι μια θνητή σχέση είναι μια σχέση που οδηγεί στο τέλος είναι μια σχέση με ημερομηνία λήξη. αυτή η σχέση η οποία δεν τελειώνει η οποία είναι ακατάλυτος και αδιάλυτος είναι η σχέση η οποία περιέχει τη σχέση του Θεού σχέση η οποία συνδέεται με τον Θεό μία σχέση συζυγείας γιατί χωρίζει όχι γιατί έχει ιδιωτροπήσει ένα ζευγάρι γιατί έχασε τα δεσμά της σχέση με τον Θεό και έβαλε στη θέση το ίδιο θέλημα την ίδια επιθυμία Όσο ο άνθρωπος γίνεται θεληματάρης δηλαδή και ιδιότροπο, δηλαδή προσκυνεί το ίδιον θέλημα, τόσο ο άνθρωπος αποσπάται από την κοινωνία με τον Θεό και η σχέση φεύγει από τον Θεό και γίνεται μια ανθρώπινη σχέση, μια φυσική σχέση, μια φθαρτή σχέση που δεν αντέχει στον χρόνο. Για να ξεπεράσει τον χρόνο μια σχέση είναι να συνδεθεί με τον Θεό. Τότε αποκτά άλλο περιεχόμενο. Οποιασδήποτε μορφή σχέσης. Δεν είναι μόνο η συζυγία. Είναι και μία αδελφική σχέση. Γι' αυτό όταν κάποιος λέει χώρις από κάποιον δεν μπορώ να έχω μαζί. Μα ο Θεός μου έφερε στον δρόμο κάποιους ανθρώπους. Όχι τυχαία. Μου τους έφερε για να γίνει αυτή η σχέση αιώνια. Δια αυτής της σχέσεως να λάβω εμπειρία της αιωνίου ζωής. Της παρουσίας του Θεού. Δεν είναι απλό πράγμα βρίσκω, χωρίζω, τελείωσε γι' αυτό οφείλει ο άνθρωπος να τιμά τη σχέση δέστε λοιπόν πότε είναι γλυκιά η σχέση τι ωραία και επενετήνει η αγάπη του πλησίον αν η μέρη να της δε μας περισπάσει από την αγάπη του Θεού δηλαδή όχι μια σχέση η οποία λειτουργεί συγκρουσιακά με την αγάπη του Θεού όχι μια σχέση η οποία είναι αντίθετη με τη σχέση με τον Θεό. Όχι μια σχέση που με εμποδίζει από τον Θεό. Αλλά μια σχέση την οποία βάζω τον Θεό και εντάσσομαι εγώ μέσα, στη, μέσα στην αγάπη του Θεού. Εντάσω τη σχέση μέσα στη σχέση του Θεού. Δηλαδή <coughs> τη δίνω την προοπτική του Θεού. Είναι μια σχέση τελικά εν Χριστό. Κέρδια του Χριστού. Δίδεται η δωρεά από τον Θεό. Μια τέτοια σχέση. Πώ όμω την κρατάω. Όταν λοιπόν η συνάντηση με τους πνευματικούς μας αδελφούς είναι και μια δυνατότητα να διαφυλάξουμε την κοινωνία με τον Θεό. Πόσες φορές συναντιόμαστε με ανθρώπους και νιώθουμε ότι η συνάντησή μας ήταν θεία ευχαριστία, ήταν θεία λειτουργία, ήταν έμπνευση Θεού, ήταν φως Θεού και πόσες φορές ήταν μια κουραστική σχέση, μια ταλαιπωρία. Πώς φαίνεται αυτό όταν συναντάς κάποιον ξεκινά με ενθουσιασμό να ξεκουραστεί, να ρεμήσει. Γεύεσαι προ μια χαρά, μια ευχαρίστηση, αλλά σύντο χρόνο έχετε μια φθορά, μια κούραση. Δεν έχει τίποτα να πει, δεν έχει τίποτα να γευτείς Είναι απλώ μια εκτόνωση. Και έρχεται, γίνεσαι τελικά ένα επίπεδο άνθρωπο. Και αρχίζει η σχέση να αλωτριώνει και τον έναν και τον άλλο. Και πόσε φορέ αισθάνεται κανεί ότι όντω υπήρχε λόγο μέσα σε αυτή τη σχέση γιατί υπήρχε η παρουσία του Θεού και αυτό πως γίνεται μαγικά αν ο άνθρωπος πλησιάζει μια σχέση εν προσευχή είναι προσευχόμενος ο ίδιος που προσευχή δεν είναι μόνο λέω την προσευχή μου και αυτό είναι το κύριο αλλά ταυτόχρονα όταν πλησιάζω κάποιο τον σέβομαι τον εκτιμώ τον εκτιμώ σαν εικόνα Θεού θέλω να τον τιμήσω τον προστατεύω Μπαίνω σε μια δικασία να μπω στην θέση του, να τον καταλάβω, όχι μόνο να μιλήσω, αλλά και να ακούσω. Είμαι ευγενικός, δεν επεβαίνω στη ζωή του αδιάκριτα. Όλα αυτά τα πράγματα, αυτές οι ασκήσεις, είναι ο Θεός την πράξη. Όταν λοιπόν πλησιάζεις κάποιον και το λαμβάνει καταρχήν σοβαρά υπόψη σου, και δεν το περιφρονείς. Αυτό τι είναι, είναι, ο Θεός αυτή τη στιγμή. Όταν βλέπεις ότι μία σχέση πρέπει να έχει ουσία και όχι να είναι τη πλάκας μόνο, τότε αυτό είναι Θεός. Όταν ένας άνθρωπος είναι θλιμμένος και το αντιλαμβάνεις και το πλησιάζεις και του κάνεις πλάκα για να το χαλαρώσεις, εκεί είναι Θεός. Όταν θέλει ο άλλο να σου μιλήσει και δεν τον αφήνεις και θέλει εσύ μόνο να μιλάς, δεν είναι Θεός. Όταν σου λέει κάποιος τον πόνο και αμέσως στείλες αχ και εγώ να δεις; Πάλι επικεντρώνεις τον εαυτό σου. Δεν είναι και ο Θεός. Αν όμως όσο θελημένος και αν είσαι και ακόμα πιο πονημένο είσαι ακούς τον άλλο και τον τιμάς και τον σέβεσαι, εδώ είναι Θεός. Αυτός λοιπόν είναι ο τρόπος που δεν χρειάζεται απλώς να λέμε φιλοσοφίες να αναλύουμε θεολογίες αλλά να ζούμε τον Θεό στην πράξη. Τότε πραγματικά εκεί είναι ο Θεός Όταν σέβεσαι, όταν βάζεις το πρόβλημα του αλλού πάνω από το δικό σου, όταν βάζεις την επιθυμία και το θέλημα του αλλού πάνω από το δικό σου, όταν θέλεις να δώσεις παρά να λάβεις, όταν θέλεις να διακονήσεις παρά να διακονιδίσεις, εδώ είναι ο Θεός Θέλουμε να αποδείξουμε την χριστιανική μας ιδιότητα, εδώ είναι. Θέλουμε να δούμε αν βαδίζουμε σωστά, θέλουμε να δούμε αν προσευχόμαστε σωστά, θέλουμε να δούμε αν κοινωνούμε και εξομολογούμαστε σωστά, εδώ είναι. Αν όμως με κέντρο τον εαυτό σου, τις επιθυμίες σου και τα συμφέροντά σου, έφυγε ο Θεός δεν μπορεί να αποκαλυφθεί ο Θεός. Όταν όμως σε μία κοινωνία ο κάθε άνθρωπος σκέφτεται τον άλλο πάνω από τον εαυτό του, εκεί θα φανερωθεί η παρουσία του Θεού. Να δούμε πώς ξεκινά ο Αβάς. Κάθε έννοια αγαθή που εισέρχεται στην καρδιά, που έρχεται από την Θεία Χάρη. Και κάθε πονηρό λογισμό που προσεγγίζει τη ψυχή αποβλέπει στη δοκιμασία και την πείρα. Κάθε αγαθή λοιπόν σκέψη είναι του δώρου του Θεού, της χάρη του Θεού. Και αυτό που ζητούμε από την προσευχή τι είναι η χάρη του Θεού. Τι λέει η προσευχή, τι σημαίνει η προσευχή, Είναι κοινωνία με τον Θεό. Η προσευχή. Είναι ο έρωτά μα με τον Θεό. Η προσευχή. Τι είναι η προσευχή, Είναι. Η διαδικασία με την οποία ελικίουμε τη χάρη του Θεού. Και η χάρη του Θεού γεννά τους αγαθούς λογισμούς. Στην ουσία λοιπόν, η αγαθή λογισμή είναι καρπός της προσευχής. Άνθρωπος που δεν μπορεί να προσευχηθεί, που δεν προσεύχεται, κάνει αγαθούς λογισμούς με το μυαλό του, αλλά δεν έχουν δύναμη αυτοί οι λογισμοί. Αντίθετα λέει ο πονηρό λογισμό που προσεγγίζει την ψυχή, αποβλέπει τη δοκιμασία και την πείρα. Να ασκηθεί ο άνθρωπος, να λάβει πύρα Γι' αυτό λέγεται πειρασμός. Άνθρωπος που έφτασε να γνωρίσει το μέγεθο της ασθένειάς του, αυτός έφτασε στην τελειότητα της Άνθρωπος λοιπόν που έφτασε να γνωρίσει το μέγεθος της ασθένειά του, να λοιπόν και είναι η μεγαλύτερη σοφία, λέει κάπου αλλού ο Βας, άνθρωπος ο βλέπει τις αμαρτίες του, βλέπει την ασθένειά του ή είναι ανώτερος από αυτό που βλέπει αγγέλους, λέει. Άνθρωπος λοιπόν που βλέπει την ασθένειά του είναι αυτός ο οποίος πραγματικά έχει ταπείνωση. ειναι ανώτερο της ταπεινώσεως δηλαδή είναι να γνωρίζουμε την αμαρτωλότητά μας. Δεν υπάρχει πιο ασφαλής δρόμο σωτηρίας το να γνωρίσουμε την ασθένειά μας, την αμαρτωλότητά μας. Και δεν υπάρχει πιο σταθερός τρόπος και πιο ασφαλής τρόπος να οικοδομήσουμε μια υγιή αγαπητική σχέση με τον πλησίο μας. Τι δημιουργεί πρόβλημα στη σχέση κυρίως? Η αίσθηση της δικαιώσή μας. Εγώ έχω δίκαιο «Εσύ έχεις άδικο, δεν μπορώ να κάνω μαζί, φεύγω από κοντά σου, φίλοι από κοντά μου». Αν όμως νιώθω την αξιότητά μου και τα δικά μου λάθη, τότε είμαι πιο επίκης, πιο δεκτικός, πιο ανεκτικός, πιο συγκαταβατικός. Κατανόω τον άλλο. Είμαι πιο σπλαχνικός. Και άρα έχω περισσότερες δυνατότητες να δεχτώ τον άλλο στη ζωή μου σταθερά. Όταν όμως έχω την έπαρση του δε δικαιωμένου, του καλύτερου, του πιο σωστού, το ότι είναι αδύνατο να μην έλθει η σύγκρουση. Ο άνθρωπος που νιώθει δικαίωση για τον εαυτόν του απαιτεί κάτι ανάλογο και από τον άλλον. Και όταν απαιτείς από τον άλλο κάτι για να δικαιώσει τη δική σου καλοσύνη διώχνεις τον άλλον από κοντά σου. Το πιο Αποκρουστικό που διώχνει κάποιον κοντά μας είναι η απέτησης. Απαιτώ. Η διεκδίκηση. Η πραγματική αγάπη δεν έχει ούτε απέτηση, ούτε διεκδίκηση. Γιατί απαιτώ, γιατί διεκδικώ, γιατί πιστεύω ότι το αξίζω. Γιατί πιστεύω ότι το αξίζω, γιατί νιωθώ ότι είμαι καλός. Να λοιπόν, ποιο είναι το πρόβλημα στη σχέση. Ένα μεγάλο πρόβλημα που προσβάλλει τη σχέση είναι η καλοσύνη μας. Νιώθουμε εμεί καλοί και εξαιτίας της καλοσύνης απαιτούμε και διεκδικούμε και αυτή η διεκδίκηση φέρνει η σύγκρουση. Η πραγματική σχέση οικοδομείται εν ελευθερία. Ελεύθερα δίνεσαι και ελεύθερα σου δίδεται. Δεν απαιτεί, δεν εκβιάζεις, δεν απειλείς αλλά ελεύθερα κατατίθεσε και κατατίθεται ο άλλος. Αυτή όμως η ελευθερία και η είναι αποτέλεσμα της γνώσης ότι εμείς είμαστε ασθενείς. Γι' αυτό το λόγο καλός Θεός, όταν ο άνθρωπος επέρεται για χαρίσματά του, τι λέει, παίρνει τη χάρη του για να πέσει ο άνθρωπος σε ολιστήματα, σε σφάλματα, σε εγκλήματα, σε αμαρτήματα, για να συνέλθει και να δει με καλοσύνη και αγάπη για τον συνάνθρωπό του. Γι' αυτό παρακάτω λέει κάτι πολύ εκπληκτικό ο Αβάς. Δέστε <κυρίζεσαι> τι λέει. Όποιος υπερηφανεύεται λέει, για τη γνώση παραχωρείται στον πειρασμό της βλασφημίας. Η περηφάνεια, λοιπόν, γεννά τους βλασφήμους λογισμούς. Οι βλάσφημοι λογισμοί μπορεί να έχει πολλούς λόγους. Όπως λέει ο Ιωάννης Κλίμακο. Πολλέ πολλές φορές είναι και αποτωμένος, από το φθόνο των δαιμόνων. Όταν δει μία ψυχή η οποία προδεύει, αλλά ταυτόχρονα είναι και μία ψυχή, πώς το λέμε, περιδεής, υπερευέστητη. Που φοβάται αμέσω, τότε βάζει τέτοιου λογισμού να τρομοκρατήσει την ψυχή και να παραδοθεί. Εκτό όμω από αυτή την ψυχή, περίπτωση που κάποια είπαν η ψυχή είναι υπερβέστητη, φοβισμένη, ενοχική, τότε βάζει ενοχέ ο διάβολο, βάζει πράγματα, λογισμού να τρομοκρατήσει ο και να τα παρατήσει. Χρειάζεται εκεί ανδρύο, φρόνημα να πω, δεν με ενδιαφέρει, δεν ασχολούμαι. Εκτό όμω από αυτή την περίπτωση, υπάρχει η περίπτωση του υπερήφανου, ο οποίο εμπιστεύεται τη γνώση του. Φε, δηλαδή η περήφανο τι σημαίνει Ο άνθρωπος που είναι πάνω από το μέτρο του Ο άνθρωπος που πιστεύει ότι είναι πάνω από, από το ανάστημά του Και πιστεύει ότι με τη δική του γνώση θα μάθει τα πάντα Και αυτός ο άνθρωπος παραχωρείται Στον πειρασμό της βλασφημίας για να συντριβεί Όχι για να τον τιμωρήσει ο Θεός Και επειδή και που τον βλασφήμισε Αλλά να ταπεινωθεί ο άνθρωπος να ξεπεράσει και να προσβάλει το μέτρο του το οποίο πίστεψε και να αφαιθεί στη γνώση και τη σοφία του Θεού που θα το αποκαλυφθεί και όποιος λέει επέρεται για τις ενάρετες πράξεις του παραχωρείται στον πειρασμό της πορνείας τη στήρα που το λέει εδώ ο άνθρωπος που περηφανεύεται την καλοσύνη του. ο κενόδοξος δηλαδή άνθρωπο, ακολουθείται από τον πειρασμό της πορνείας και των σωματικών σαρκικών αμαρτημάτων. Γιατί ακριβώς η καινοδοξία είναι αυτή η φιλιδονία που έχει ο άνθρωπος ότι νιώθει καλά με τον εαυτόν του. Νιώθει αυτάρκης. Και τι επιτρέπει ο Θεός να σου δείξει την αδυναμία σου για να σου πει δεν είσαι αυτάρκης. Δεν μπορεί μόνος σου. Έλα κοντά μου να λάβει ζωή. Όχι γιατί το έχει ανάγκη αυτός. Το έχουμε εμεί. Όταν ο άνθρωπος πιστεύσει στις ναρατείες του πράξεις τι λέει σώζομαι και μόνος μου με τις πράξεις μου. Και άρα διώχνει το Θεό από τη ζωή του. Και άρα μένει με τις καλές του πράξεις χωρίς όμως ζωή που είναι ο Θεός. Τι κάνει ο Θεός παίρνει παρα... τη χάρη του παραχωρεί και ο άνθρωπος για να καταλάβει την αδυναμία του και να ξανασυνδεθεί με τον Θεόν. Να καταλάβει την αδυναμία του για να μην κρίνει είναι αυτό που είπαμε και πριν Όταν κάποιος κάνει κάποια καλοσύνη και πιστέψει σε αυτήν, Τότε αμέσως βλέπει με κατάκριση τον άλλον Που δεν κάνει κάτι ανάλογο Και η κατάκριση που είναι συγκενής Στενά δεμένη με την καινοδοξία Προκαλεί τους πορνικούς λογισμούς Ενώ όποιος λέει επέρεται για τη σοφία του Παραχωρείται στι σκοτεινέ παγίδε τη αγνοία. Ο οποίο πόσο έξυπνο είμαι, πόσο καταλαβαίνω, πόσο σοφός είμαι και το πιστέψει αυτό, στο τέλος δεν θα μπορεί να κατανοήσει και να συλλάβει και αυτά που καταλαβαίνει το πιο μικρό παιδί. Η γνώση λοιπόν είναι αποτέλεσμα, πάλι θα επαναλάβουμε, της ταπεινώσεω και του δώρου που δίνει ο Θεό στου ταπεινού. Οδηγό των χαρισμάτων του Θεού προ τον άνθρωπο. Δέστε άλλο πάλι πολύ δυνατό. Οδηγό των χαρισμάτων του Θεού προς τον άνθρωπο είναι η καρδιά που κινείται σε αδιάλειπτη ευχαριστία. Τι σημαίνει αυτό. Ο δρόμος για να πάρουμε χαρίσματα των Θεών είναι η αδιάλειπτη ευχαριστία. Το να χαιρόμαστε για τη ζωή. Το να ευχαριστούμε τον Θεό. Το να δοξολογούμε τον Θεό. Και στου ανθρώπου ισχύει αυτό. Όταν, όταν ευχαριστήσει κάποιον, όταν τιμήσεις κάποιον, όταν ε, αποδώσει χαρά στον άλλο για αυτά που σου έκανε, τον εμπνέει να σου δώσει περισσότερα. Και τι λέει, ενώ οδηγό του πειρασμού προ την ψυχή είναι η έννοια του γονκισμού. Που κινείται πάνω στην καρδιά. Ενώ ο οδηγό, αυτό που τραβάει πειρασμού κοντά του, είναι ο που γονκίζει που γκρινιάζει, που παραπονείται και στον Θεό και στους ανθρώπου. Μα έχω τόσα προβλήματα. Δεν δικαιούσε. Όλε τι ασθένειε, δεν στη λέει όλε τι ασθένειε των ανθρώπων τις βαστάζει ο Θεό. Τον άνθρωπο όμω που διαρκώ γονίζει, δεν τον υπομένει χωρίς να την Δηλαδή. Όχι μόνο οι άνθρωποι, ούτε ο Θεός τον μπορεί αυτό Δεν τον μπορώ την κρίνια του, την μύρλα του, την κακομυριά του Ούτε ο Θεός τον μπορεί αυτό Άρα δικιούνται και ο άνθρωπος να μην τον μπορεί Αν ο Θεός δεν τον μπορεί ούτε εμεί δικιούμεθα να μην τον μπορούμε Κι όντω δεν αντέχεται αυτό, είναι δαιμονικό πνεύμα αυτό το, Καταλαβάνει τον άνθρωπο, του φέρνει μια δυσάρεστη αίσθηση Ανία σε αδιαφορίες και καταθλίψεως Και γκρινιάζει για όλους και όλα Αυτό το πνεύμα, λοιπόν, προκαλεί περισσότερον πειρασμό στην ψυχή μέχρι ο άνθρωπος να ταπεινωθεί και να πει δόξα τον Θεό πάντον ένεκε και να αφαιθεί στα χέρια του Θεού Όμως, εμείς τι κάνουμε δεν αφινόμαστε στα χέρια του Θεού Σε ποιο χέρια αφινόμαστε του λογισμού μας γιατί για μας Θεός είναι ο λογισμός μας αυτό που εμείς πιστεύουμε ορθόν αυτό που καθορίζει τη ζωή μας, αυτό που φέρνει μύρια όσα προβλήματα είναι η αντικατάσταση, η υποκατάσταση του Θεού από το τον μας. Και παραδινόμαστε στα μίζερα χέρια του λογισμού μας και μας παιδεύει ο λογισμός μας και μας βασανίζει. Όταν όπως θα πει τέλος δεν τον ακολουθώ το λογισμό μου. Όσο και αν είναι αλήθεια αυτά που μου φανερώνει, όσο αληθόφανη φανεί και αυτά που μου φανερώνει, εγώ παραδίνομαι στον Θεό και αυτό θα αναλαβεί τη ζωή μου. Δεν μπορεί ο λογισμός μου να με σώσει, ας με σώσει ο Θεός. Δεν μπορώ να προστατεύσω τον εαυτό μου, ας με προστατεύσει ο Θεός. Δεν, προσπαθ, δεν μπορώ με τη δύναμη του λογικού μου, της εξυπνάδα μου, της τέχνης μου. Αφήνω τα πάντα στον Θεό. Τότε... Θα αρχίσει να υπάρχει δοξολογία και αν δεν πάνε τα πράγματα καλά δεν γογγίζω δόξα τον Θεό πάντων είναι και τότε θα έρθουν τα χαρίσματα του Θεού Δέστε <χε> λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό ο διγός που φέρνει χαρίσματα στη ζωή μας είναι η ευχαριστία και με τον Θεό και με τους ανθρώπους ο διγός που παίρνει ταλαιπωρία στην ψυχή και προσθέτει βάρη επιβαρών και πειρασμού, είναι ο γογγγισμός. Είναι κακομοιριά Είναι εγκρίνια Είναι το παράπονο Είναι η θλίψη Όταν η ψυχή του ανθρώπου είναι σαν κλα, κλαψοπούλι Βλέπεις να κατηγορεί Να κλαίγεται να... Και ξέρετε πόσο έξυπνος γίνεται ο άνθρωπος Δηλαδή βλάξει Όχι έξυπνος Που βλέπεις ένας άνθρωπο Με τρία με, Μέτριου επιπέδου ευφυγίας Όταν πρόκειται να δικαιώσει τον εαυτόν του και να δικαιολογήσει το κλάμα του... Πω πω πω... Αϊστάιν... Όλα τα αναλύει... Όλα τα καταλαβαίνει... Όλα τα εξηγεί... Και όλα τα κρίνει... Με τον ορθότερο τρόπο... Προκειμένου ο ίδιος ο εαυτός μας να μας υπονομεύσει... Αυτό κάτι δεν κρύβει... Πώς λοιπόν προκειμένου να δικαιώσουμε τη μιζέρια μας... βρίσκουμε τα πάντα... Και όταν να βρούμε τον Θεό και την αλήθεια γινόμαστε κουτί... Τι μας εμποδίζει ο εγωισμός μας, η φιλαυτία μας, η υπερηφάνεια μας. Στόμα που ευχαριστεί διαπαντός δέχεται ευλογία από τον Θεό και καρδιά που επιμένει στην ευχαριστία κατοικείται από την χάρη. Μην το ξεχνούμε, αυτό είναι πάρα πολύ δυνατό. Ένα από τα ισχυρότερα στοιχεία που φανερώνουν κάποιος ότι φέρει Θεόν έχει το πνεύμα του Θεού και είναι το Χριστού είναι αυτό, η ευχαριστία και η δοξολογία. Στόμα λοιπόν που ευχαριστεί ο χαρούμενος άνθρωπος, ο δυστυχισμένος άνθρωπος, ο θλιμμένος άνθρωπος κάτι το βασανίζει που προκαλεί την απομάκρυνση του Θεού. Ο χαρούμενος άνθρωπος μπορεί να έχει δυστυχίες κατά τα ανθρώπινα. Αλλά γιατί χαίρεται γιατί μέσα από τις δυστυχίες του βρήκε τον Θεό, μέσα από τις δυστυχίες του συνάντησε τον Θεό που πάσχει για μας. Πριν από την χάρη τρέχει τα ταπείνωση και πριν από την τιμωρία τρέχει η Να λοιπόν, μα τιμωρεί ο Θεός, τιμωρεί θεραπευτικά. Όχι εκδικητικά. Όπως όταν πηγαίνει σε κάποιον ιατρόν χειρουργόν χειρουργό, και σου κάνει επέμβαση, σε πονάει για να σε θεραπεύσει. Θέλουμε να αποφύγουμε την οδύνη της χειρουργικής επέμβασης. Ε, ας πάρουμε κατάλληλη αγωγή μην φτάσουμε μέχρι αυτό το σημείο. Ποια είναι η κατάλληλη αγωγή. Τα δάκρυα, η ταπείνωση, η μετάνοια. Αλλιώ, θα ακολουθήσει τον άνθρωπο μεγαλύτερη θλίψη. Ο πόνο δεν είναι τυχαίο γεγονό. Κάποιο λέει: Μα δεν αδίκησε, ήμουν σωστό στη ζωή μου. Και τι σημαίνει αυτό, Επειδή είσαι σωστό στη ζωή σου και δεν αδίκησε κανένα και νόμιζε ήσουν εντάξει, λειτουργήσε μέσα σου έτσι με έναν τρόπο πολύ πονηρό ένα κρυφό εγωισμό, μια κρυφή έπαρση. Και όσο δεν ταπεινώνεσαι, κι άλλοι πειρασμοί έρχονται, κι άλλοι κι άλλοι, μέχρι άνθρωπο να γονατίσει και να παραδοθεί στον Θεό. Αν θέλουμε λοιπόν να το αποφύγουμε ας τον προλάβουμε να συντρίψουμε το λογισμό μας να ταπεινώσουμε τη φαντασία μας Ο άνθρωπος που απέχει από κάθε μνήμη του Θεού αυτός επιδεικνύει στην καρδιά του φροντίδια το πλήσιο με μνήμη πονηρή σε τι λέει εδώ Ο άνθρωπος λοιπόν δεν έχει τη μνήμη του Θεού Πολύ απλά είναι το που άνθρωπος που δεν έχει προσευχή Το πλησίασμα, του, του, το πλησίασμα προς τον συνάνθρωπο του Έστω και με καλή διάθεση έχει πονηρό λογισμό Ο άνθρωπος που δεν έχει τη μνήμη του Θεού Η φροντίδα στον πλησίον του έχει πονηρή διάθεση Ιστεροβουλία, συμφέρον, εκμετάλλευση, κάτι δόση πάντων όταν λείψει η εσωτερική διάθεση προς τον Θεό, όταν πλησιάζει τον συνάνθρωπο μας χωρίς Θεό και αυτό που φαίνεται ως καλοσύνη δεν είναι καλοσύνη, κάποια πονηρία κρύβει για το συμφέρον μα, για την ιδιωτέλεια, για την εκμετάλλευση, κάτι τέλο πάντων, για κάποια προσωπική ικανοποίηση, για κάποια προσωπική ευχαρίστηση, για χρησιμοποίηση δηλαδή του συνάνθρωπο μας. Όποιο όμω τιμάλε κάθε άνθρωπο με τη μνήμη του Θεού, δηλαδή πλησιάζει τον άνθρωπο εν Χριστό, μέσα στο πνεύμα του Θεού και μαζί με τον Θεό, αυτό ευρίσκει βοήθεια από κάθε άνθρωπο κατά τη μυστική απόφαση του Θεού. Όταν πλησιάζει λοιπόν κάποιον άνθρωπο έχοντα κατά νου τη μνήμη του Θεού, δηλαδή εν Χριστό και εν Θεό πλησιάζει τον άνθρωπο τότε αυτός ο άνθρωπος το αντιλαμβάνεται το γεύεται και ο Θεός με ένα μυστικό τρόπο θα στο ξεπληρώσει όποιος υπερασπίζεται τον αδικούμενο ευρίσκει τον Θεό υπέρμαχών του δέστε τι λέει εδώ όποιος υπερασπίζεται αυτόν που αδικείται αδικία έχει πολλές μορφές και αυτός ο άνθρωπος που πνευματικά ο άνθρωπος λοιπόν που είναι μακριά από τον Θεό που στερείται της χάρητος του Θεού που στερείται της αλήθειας που στείλει της γνώσης του Θεού που ζει μέσα στην κόλαση της απουσίας του Θεού και του καινού της υπάρξεώς του όταν αυτόν τον άνθρωπο τον υπερασπίζεσαι δηλαδή του δημιουργείς προϋποθέσεις να βρει το φως του τότε έχεις τον Θεόν υπερμαχών σου Ακόμη και άνθρωπον ο οποίος είναι αδικούμενος από τη ζωή, που είναι θλιμμένος, που είναι ταλαιπωρημένος, που είναι περιφρονημένος, αν τον προστατεύει και τον υπερασπίζεσαι, τουρίσκεις τον Θεό υπέρμαχό σου. Που σημαίνει αυτό εντέλει να μην είμαστε αδιάφοροι για τους ανθρώπους μας, ούτε αδιάφοροι για τη ζωή, αλλά να υπηρετούμε το δίκαιο, δηλαδή την αλήθεια, δηλαδή την αγάπη. Τι σημαίνει δίκαιο, όχι με την κοσμική έννοια, με την πνευματική έννοια. Υπερασπίζομαι το δίκαιο, δηλαδή υπερασπίζομαι την αρετήν, υπερασπίζομαι την σοφροσύνην, υπερασπίζομαι την αγάπην. Όποιος λοιπόν υπερασπίζεται την αγάπην, τότε έχει τον Θεό υπερμαχων του. Γιατί η αδικία λαμβάνει πολλε μορφές και εκφράσει. Όπως προηγουμένως είπαμε, όταν δεν πλησιάζει τον Θεό με τη μνήμη του Θεού, τότε δεν πλησιάζεις με καλό λογικισμό και καλλιδιάζεις τον άνθρωπο. Μα τον πλησίασα, του μίλησα, το χαιρέτησα. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Ποια ήταν η διάθεση τη καρδιά σου μετράει. Υπήρχε Θεός στην καρδιά σου όταν εμνημόνευες την ύπαρξή σου ένα όνομα. Υπήρχε αδιαφορία και περιφρόνηση, δεν υπάρχει Θεός και αυτό τον άνθρωπο τον αδικείς γιατί του μεταφέρεις όλο σου τον αρνητισμό όλη σου την κακότητα όλο σου την περιφρόνηση όλη σου την πονηριά δέστε είναι πολύ σημαντικό αυτό έρχεται στη μνήμη μου ένα πρόσωπο έρχεται στη μνήμη μου ένα όνομα συναντώ έναν άνθρωπο αυτό που μετράει δεν είναι εξωτερικά φέρθηκα. αλλά αν υπήρχε Θεός στην καρδιά μου όταν υπήρχε μνήμη και η αίσθηση αυτού του προσώπου. Λοιπόν, έχω ένα σύντροφο. Έρχεται στο μυαλό μου αυτό ο άνθρωπο. Έχω Θεό εκείνη τη στιγμή. Διεγείρεται ο Θεό μέσα μου εκείνη τη στιγμή. Αυτό μετράει. Όχι τα εξωτερικά κούρα φέξαλα που μπορεί να κοροϊδεύω οποιονδήποτε και τον εαυτό μου τον ίδιο. Δεν μετράτε προ εξωτερικά μετρά. Πώ μίλησε και τι έκανα. Είχα Θεό στην καρδιά μου όταν είχα στην καρδιά μου αυτόν τον άνθρωπο. Αυτό μετράει. Αν έναν άνθρωπο δεν έχουμε στην καρδιά μας μαζί με τον Θεό δεν μπορούμε να ζήσουμε τον Χριστό. Πρέπει η μνήμη εκάστου ανθρώπου να μας φέρνει τη μνήμη του Θεού. Και η μνήμη του Θεού να μας φέρει τη μνήμη εκάστου ανθρώπου που γνωρίσαμε. Αν δεν γίνεται αυτό δεν έχουμε Θεό. Γι' αυτό ασκούμεθα στην οικογένεια να μάθουμε να βάζουμε τον κάθε άνθρωπο στην καρδιά μας, το σύντροφο που με ενοχλεί, που με προκαλεί να προσπαθώ να μην τον βγάλω από την ενότητα αυτήν του Θεού. Δηλαδή, ο σύντροφός μου είναι μαζί με τον Θεό. Αν τους ξεχωρίσω αυτούς τους δύο, δεν υπάρχει Θεός ούτε άνθρωπος. Πρέπει εντό μου να είναι ο άνθρωπος μου με τον Θεό στη συνείδησή μου. Αν όμω βγάζω κακή εναντί κάποιου, μπορεί αυτό ο άνθρωπο να σταθεί δίπλα από τον Θεό. Για παράδειγμα, έχω λογισμού αρνητικού για κάποιον άνθρωπο. Έτσι. Και μου έρχεται ένα... όλη η αρνητικότητα. Αυτό το πράγμα, μπορώ να το ταιριάξω με τον Θεό μέσα στην καρδιά μου. Ασφαλώς όχι. Δεν υπάρχει Θεός τότε. Αυτό είναι το πνευματικό κριτήριο τη αγάπη για του ανθρώπου. Όχι τα εξωτερικά. Μου μιλήσε άσχημα, του μιλήσει άσχημα, δεν μιλήσε είναι δεν μετράει αυτό. Αυτό είναι ηθικά, ψυχολογικά βλακίε είναι αυτέ. Για να παραμυθιαζόμαστε και ορθάμε τον εαυτό μα. Το σημαντικό είναι όταν πάω να προσευχηθώ και μνημονευτεί ένα άνθρωπο με τον οποίο έχω προμείνει ή δεν έχω, τι μνήμη μου αφήνει, τι αίσθηση μου αφήνει, Μπορούν να είναι παρέα μα ο Θεό μέσα στην προσευχή μου. Τότε είναι ο Θεό. Αν δεν είμαστε παρέα μέσα στην προσευχή μου όλοι, δεν υπάρχει Θεός. Αυτή είναι όλη η ιστορία τη πνευματική αγάπη. Αν όμω ο άνθρωπος είναι πρόκληση για μένα, πώς μπορεί να γίνει, γι' αυτό λέει, όποιος υπερασπίζει τον αδικούμενο, αυτό είναι ο αδικούμενος, ο οποίος βγαίνει από τον Θεό και υπερασπίζουν αυτή τη δυνατότητα σύζευξης. Στην ουσία λοιπόν αυτή είναι η ενότητα της καρδιάς μας. Όποιος δίδει το χέρι προς βοήθεια του του, λαμβάνει το βραχήν του Θεού σε βοήθειά του όταν βοηθάς τον πλησίον σου με καλό λογισμό θα σε βοηθήσει και σένα ο Θεός όποιος βοηθάει όχι μόνο την οικογένειά του αλλά και τους άλλους εκτός οικογένειας τότε έχει συμπαραστάτη και βοηθώνει τον Θεό και στην οικογένειά του. να το διευρύνουμε αυτό λοιπόν είπαμε όποιο δεν βοηθάει τον πλησίον του λαμβάνει τη βοήθεια του Θεού Όποιο οποίος βοηθάει όχι μόνο την οικογένειά του και εκτός οικογένειάς οικογένειά του βοηθών τον Θεώ στην οικογένειά του Ο οποίος βοηθάει όχι μόνο το εκκλησιαστικό σώμα αλλά και τους εκτός εκκλησίας λαμβάνει τον Θεό βοηθών στην εκκλησία Ο οποίος λοιπόν βοηθάει τον εχθρόν του λαμβάνει βοήθεια και για τους οικίους του Ο η ώρα Δεν χαιάζεται ότι αν έχετε κάτι άλλο που πέρασε η ώρα Αύριο βράδυ έχουμε αγρυπνία και την πέμπτη έχουμε λειτουργία. Δι' τον αγίον Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός και σώσον ημάς.